Τα τεχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024 που μόλι ανακοινώθηκαν από την Eurostat και την Ελστάτ καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Παπαριές! Γι' αυτό αποφασίσαμε κάθε χρόνο και συγκεκριμένα το μήνα Νοέμβριο η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές Μια χλαπάτσα να! Να όμως δεν είναι κάτι λίγο Το δείχνει με τον τρόπο του Υπουργό Υγεία, Υγείας, Χτες από την Επιτροπή της Βουλής, ήταν και ο Πολάκης εκεί και πιαστήκαν στα λόγια, κρίμα πρέπει στα χέρια κάποια στιγμή, αν και νομίζω θα χάσει εκεί ο Άδωνης, αλλά δεν έχει σημασία, το θέαμα μετράει, δεν μας νοιάζει ποιος θα νικήσει, δεν έχει σημασία ο νικητή. δεν έχει σημασία η νίκη, σημασία έχει να γίνει εκεί ε, αυτό που θέλουμε όλοι να γίνει. Και ε, ε, ξεφύγανε λεκτικά έλεγε ο Ο από πάνω έλεγε ο Άδωνης, κάποια στιγμή μπουκώσαν τα μικρόφωνα, τα ηχεία, όλα κάηκαν Οπότε βγήκαν αυτές οι δύο πολύ ωραίες ατάκες, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες Περιγράφουν ακριβώς πολλά από αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο Και κυρίως ανακοινώσεις της κυβερνήσεως των Υπουργών δηλαδή και του Πρωθυπουργού Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό μας εδώ και πολύ ωραίο Άδωνης το σχολίασε. Να ακούσουμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο που βγήκε χτες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Το βασικό είναι να κάνουμε όλα όσα πρέπει για να πηγαίνει μπροστά η οικονομία, να ενισχύεται η ανάπτυξη και να παίρνουν όλοι οι πολίτες μέρισμα από την ανάπτυξη που πετυχαίνουμε για ολόκληρη τη χώρα. Παπαριές. Επίσης, ό,τι αφορά το μέτωπο των τιμών, έχουμε επιτύχει μέσα από πολύ συστηματικού ελέγχους, μέσα από τη βελτίωση του ανταγωνισμού, την ενημέρωση των πολιτών. Τους τελευταίους 5-6 μήνες η Ελλάδα έχει τον μικρότερο Πληθωρισμό στα τρόφιμα Παπαριές Η προσδοκία μας και το σχέδιό μας είναι Μια χλαπάτσα να Και όσο γίνεται να κρατάμε Αυτόμα σταθερές τις λοιπόν... τιμές <Τι <άποψη> Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε Για να δω τι ενδυμασία θα βάλετε αύριο Αν τέλω να δει Είχε του εισαγγελέα Ρίβουμε στην καρδιά Φτιάχνουμε ονειρά και τα σταυρώνουμε <σκολλήστες> <σκολλήσ Κάηκαν τα ηχεία, τα κάψανε, τα βγάλανε εκτό. Ο Άδωνη, η φωνή του Άδωνη κάνει ζημιά, προκαλεί ζημιά στον κρατικό προπολογισμό. Προκαλεί ζημιά γενικώ, όχι μόνο η φωνή. Αλλά εδώ καταστρέφει τα συστήματα. Ακούσαμε λοιπόν τι έγινε χθε. ακούσαμε και τώρα πάψει... γιατί αυτό που ακούσατε. Κάπω ακούγεται. Ε, κάποια στιγμή από την ένταση του διαλόγου, άδωνη και Πολάκης, Εν τω μεταξύ δεν πήγε ο Πολάκης στο δικαστήριο σήμερα, έχει δίκιο και ο Υπουργό. Πάλι κότα κο κοκκοκό -κο, ο Αψί, κριτικός, κριτικό, την έκανε με κάτι αρρώστιε του δικηγόρου και διάφορα άλλα τέτοια. Ε, κάποια στιγμή από τι πολλέ φωνέ θα το ακούσουμε 13 δευτερόλεπτα, κάνε υπομονή. Αλλά να καταλάβετε τι ακριβώ συνέβη στη Βουλή και τι συμβαίνει στα μηχανήματα. Πάνε, δεν έχουμε αντικατάσταση, διακοψή και ο Πρόεδρος γιατί έπρεπε να αντικατασταθούν τα μηχανήματα, προμήθειες καινούριε, όλα γίνανε στάχτη, στάχτη και καπνός αυτά από την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής εκεί στην Βουλή αυτά από τα δικαστήρια σήμερα αυτά από τα νταϊλίκια γενικότερα που παίζουν πάρα πολύ νταϊλίκια. Έβγαλε και η Κίνα το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας μία απάντηση στον Τραμ σε όλα αυτά που κάνει με τους δασμούς Στο στόχαστρο τη Αμερική είναι κυρίω η Κίνα και άλλε χώρε. Τα είπε, τα ξύπε. Σε τρει μήνε θα τα ξαναπεί. Αλλά η Κίνα έχει μείνει στο στόχαστρο. Και αντί άλλη απάντηση, όπω έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν οι εκπρόσωποι των Υπουργείων του Προέδρου, ξέρω εγώ τη Κίνα, τι είναι εκεί, βγάλανε ένα βίντεο. Το οποίο βίντεο είναι και στα αγγλικά, με κινέζικου υπότιτλους Και χαρακτηρίζει Ντα την Αμερική, και ότι δεν πρέπει να. Δεν ξέρω πώ είναι το Ντα στα κινέζικα. Και δεν, δεν πρέπει να αφήσουμε τον Ντάι να κάνει κουμάτο για το καλό τη ανθρωπότητα και διάφορα άλλα τέτοια. Ένα εύπεπτο βιντεάκι με πάρα πολύ σοβαρό διακύβευμα. Και επειδή είναι ο πλανήτη και είναι πυρηνικέ δυνάμει και οι δύο, νομίζω κάπω έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, με σκρολάρισμα θα πάει ο πλήτη αυτή τη φορά, εκεί που βλέπουμε όλοι από ένα βίντεο με στην αφέλεια και το χυλό των γενικότερο θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Όπω αξίζει. Έτσι όπω εξελίσσεται και αυτό με αυτά που βλέπουμε. Αλλά α μείνουμε στον Ταϊ το δικό μα τον Πολάκη. Ταΐς, ο Ταϊ ο μεγάλο είναι η Αμερική. Εδώ ο δικό μα είναι ο Πολάκη και κριτικό επίση από την ίδια περιφέρεια είναι και ο πρωθυπουργό μα. Και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να γνωρίζει ότι τελικά μπορεί να έχει ένα μέρισμα από αυτήν τη νέα δυναμική ανάπτυξη. Μια χλαπάτσα να! Κι όμως κι όμως τα βρούμε πάλι! Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη, μεγάλη, τι μεγάλη, δεν είναι και σαν την Κελοπόννη κι, όμως, κι όμως, κύμα Το έβλεπες, το έπαιξες Να έρθει κάτι άλλο Μια χλαπάτσα, να Και θα ξελασπώσουμε Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που προλάβαμε Και τις μέρες του Πάσχα δεν είχαμε καμία διακοπή και επιτρέψαμε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες να ευχαριστούν τις Άγιες μέρες του Πάσχα. Αυτός είναι ο κύριος Παπαστάβρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Είναι όχι, είναι ο Παπασταύρου, ο Υπουργός που έπρεπε να είχαμε δέκα τέτοιους όπως είχε πει και ο Σαμαράς, ο Υπουργός Ενέργειας και ε, ρευμάτων ε, εταιριών και λοιπόν συγγενών ο οποίος βγήκε χθε στην ΕΡΤ με αφορμή το blackout που έγινε στην Ισπανία Πορτογαλία, λίγο Μαρόκο και λίγο Γαλλία που ακόμη δεν ξέρουμε τον ακριβή λόγο άλλος ένας Λόγο που δείχνει πώ ακριβώ και πού πηγαίνει ο πλανήτη. Δεν έχουν ανακαλύψει οι Ισπανοί τι συνέβη. Εμεί όμω εδώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ και τον Παπασταύρου, ε, ε, είμαστε καλυμμένοι απέναντι σε αυτό που δεν ξέρουμε τι έγινε στην Ισπανία. Εδώ τα έχουμε λυμμένα τα θέματα. Βγήκε ο κύριος Παπασταύρου χθε στην ΕΡΤ και έλεγε το Πάσχα, λέει, κάπως τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε κι εμεί απειλή. Δεν απαντήθηκε όλο αυτό. παρόλα αυτά, καταφέραμε κάτι για το οποίο δεν ξέραμε ότι δίνουμε μάχη. Το καταφέραμε όμω, αφού το λέω. Παπασταύρου του Θεμιστοκλέους βεβαίως βεβαίως και ακούσαμε και την ΕΡΤ χθες το εισαγωγικό στο όν του θέματος που παρουσίαζε έκανε μια σύγκριση με την Ισπανία και έβγαζε περίπου την Ελλάδα πρώτη. Με επιτυχία περίσεει η Ελλάδα το τεστ αποτροπή αποτροπίσα ενός ανδίσχυχου blackout. Ένα ανδίσχυχο blackout κατά την περίοδο του Πάσχα στη συνεχή επιτήρηση του συστήματος, έτσι ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος γενικευμένης διακοπής ρεύματος, αναφέρθηκε κι μιλώντας το ERT News, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Εnergίας Stavros Mavstadou. Παπαστάβρου, του θες του κλέους; Το θες το κλέους, βρε βρε. Πιο αυτό το test. Δεν μας ήχαν ηnumeros κι αποσοβιθιο κίνδυνος Σε κάτι αντίστοιχο με αυτό τη Ισπανία. Πότε το ξέραν από πριν, το Πάσχα, ότι θα συμβεί αυτό στην Ισπανία, το ξέραν οι Έλληνε και έκαναν το τεστ μόνοι του και εμεί περάσαμε εδώ, μπράβο μας, κερδίσαμε. Που αν αυτό έγινε στην Ισπανία, αν πει ότι γίνεται εδώ, θα έρθει το ρεύμα σε κανένα μήνα. Ποιο μήνα, σε κανένα χρόνο που συγκρίνεται η Ελλάδα με την Ισπανία και την Πορτογαλία και τη μισή Γαλλία. Με το Μαρόκο, okay, να συγκριθεί. Πάμε εδώ στην επόμενη κατάσταση γιατί οι μέρες της κυβερνήσεως και του Παπασταύρου βεβαίως βεβαίως είναι λίγες γιατί έρχεται το Πασόκ. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με ευκολόγια. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα χωρίς σύγκρουση με συμφέροντα. <ΣΣ> δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αν δεν αποδείξουν στην πράξη ότι έχουμε κοινούς στόχους. Ωραία, διασκεδάζουν, χορεύουν, τραγουδάνουν, διδάνειες. Για αυτό σας καλώ. Παρόλο που γνωρίζω τις δυσκολίες αυτού του αγώνα, να αγωνιστούμε ενωμένοι δυναμικά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δεν θα μας κάμψει κανείς. <Ρι> Ούτε το σύστημα εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη, που γνωρίζει πολύ καλά ότι μόνο αυτή η παράταξη, το πασο μπορεί να τους νικήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές. <Ρι> Αφού έχουν στο μαξί μου, μετράνε συνέχεια τις δημοσκοπήσει και εδώ που ακούσαν και τον Αδρουλάκη, έχουν φοβηθεί πάρα πολύ. Τα μαζεύουν. Μαζεύουν βαλίτσε, μαζεύουν πρέντατορ, αποσυνδέουν μηχανήματα και έχουμε αναστάτωση, πολιτική αλλαγή. Ξαφνικά, τούμπα, ακούσατε εδώ τον Αδρουλάκη, με τι πάθο υποστηρίζει και λέει ότι θα συγκουστεί με τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα δεν το ξέρουν, γιατί αν χρειαστεί τα συμφέροντα και κάνουν το νεύμα. Γιατί περί θα πρόκειται, ο Ανδρουλάκη θα συνεργαστεί με όποιον πρέπει να συνεργαστεί για να υπερασπιστεί για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ τα συμφέροντα όπω έκανε στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο μνημόνιο, στο τρίτο μνημόνιο, μετά τα ψηφίσει και τα τρία. Γιατί έπρεπε να σωθούν οι τράπεζε, να τα συμφέροντα και τα λοιπά συμφέροντα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Από εκεί και πέρα έρχεται ο Ανδρουλάκη να μα πει ότι θα συγκρουστεί. Ωραίο για ανέκδοτο και μεσημέρι, θέλουμε κάτι χαλαρό, αλλά είπε κι άλλο ένα. Αν προτάσει μα. Οι θέσει μας και οι λύσεις μας πάνε σε κάθε σπίτι να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε η μεγάλη έκπληξη των εθνικών εκλογών. Είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε και θα το καταφέρουμε. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αναβήσι. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε Πόβουμε <μουσ> στη μέση την πουκιά Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι να με μια κυρία μισό μισό Και έπήκα ξανά Πετροβολιόμαστε Θα μας πάρουμε τις πέτρες Κι όμως κι όμως θα τα πάλι Είμαστε μεγάλοι και θα τα παλώσουμε Βελώνα και κλωστή γρήγορα. Βελώνα και κλωστή. κλωστή. Κι Μια χλαπάτσα να Συνεχίζουμε λοιπόν και να είστε βεβοί ότι παρά τις δυσκολίες τα καλύτερα έρχονται. Μια χλαπάτσα Το μέγεθος εδώ έχει σημασία. Δεν είναι η χλαπάτσα αυτή καθεαυτή. Είναι... Ο τρόπος που την περιγράφει και την δείχνει με τα χέρια του γιατί πρέπει να φτιάξει και την εικόνα. Μιλούσε στον πολάκι και έλεγε για τη χλαπάτσα να, που θα έρθει και εμεί την πήραμε όπως ήταν η χλαπάτσα από τον Υπουργό και την φέραμε σήμερα και σας την προσφέρουμε σε όλα αυτά τα πολύ ωραία εδώ που ακούμε. Ο Καραμαλής είναι το θέμα, Ποιο Καραμαλής τώρα? Ο τρίτος ο Καραμαλής, ο υπουργό Μεταφορών Ο υπεύθυνος για την, το κρατικό έγκλημα και τη δολοφονία στα Τέμπη έχει χαθεί η αλήθεια, η δικογραφία εκ νέου, πηγαίνει στη Βουλή, πάλι οι υπουργοί σκόνταψαν οι δικαστές πάνω σε υπουργούς και πρέπει να τις στείλουν στη Βουλή και περιμένουμε τώρα να δούμε, το κατηγορι... οι κατηγορίες δεν υπάρχουν, ε? θα τις βγάλει η Βουλή. Η πλειοψηφία τη Βουλή είναι αυτή που είναι. Πάλι μαγειρέματα. Πάλι πολλά λόγια για δικαιοσύνη, για διαφάνειε. Θα πληρώσουν όλοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Λέγονται ήδη. Θα υποθούν και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε να δούμε τι από όλα αυτά θα συμβεί. Τώρα τον πάνε τον Καραμαλή και μπορεί να τον θυσιάσουν κιόλα. Παίζει και αυτό το σενάριο για να επιβιώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Να θυμηθούμε λίγο τι λέγανε για τον Καραμαλή ε, πέρυσι και πριν περίπου 6 μήνε. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κόστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παρέτησή του. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Η καλύψει... δεν ανελήφθη ολόκληρη η κυρία Μπακογιάννη. Ανελήφθη, πώ να Όταν ο κύριο Καλαμανί ξανά ήταν υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Σύκλος, ο κύριο Καλαμανί ήταν υποψήφιο, δεν ήταν διορισμένο. Τον ψήφισαν οι άνθρωποι. Καλώ βγήκε στι αίρε βουλευτής. Γιατί κατηγορούμε τώρα τον Καραμαλή; Εμείς υποκριτές. Ξέρετε γιατί κατηγορείτε; Γιατί λέγεται Κώστας Καραμαλής; Όχι ο... δεν υπάρχει καμία σε αυτή την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Και πέρα, το πούμε με θάρρος. Ο κύριος Καραμαλής αξιολογήθηκε για τα πεπραγμένα του στο πλαίσιο τη εξεταστική επιτροπή. Η Βουλή έκρινε το ζήτημα του κυρίου Καραμαλή και έκρινε ότι δεν συντρέχει ευθύνη. Αν δεν λεγόταν κύριο Καραμαλή, δεν θα είχε τόσο στοχοποιήσει. Και ο Καραμαλή, ο άνθρωπο που νομίζει ο ότι αδιαφόρησε, ήταν αυτό που ούρλιαζε να πάει σύμβαση γρηγορότερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχω δει με τα μάτια μου. Να μην το πω, να πω ψέματα. Ο ίδιο θα τοποθετηθεί τελικά και πέρα από τον ίδιο ο λαό των Σερών. Κάνοντα κάτι όχι πολύ συνηθισμένο για τα ελληνικά, τουλάχιστον δεδομένα, παρετήθηκε. Κολλή. Δεν είδατε την αντίδρασή του το ίδιο βράδυ. Θα μου πείτε την να Τον είδατε πώ ήταν. Θεωρώ πραγματικά, στο λόγο που το θα μάθει και το ψηφοφό μου, δεν υπήρχε ποινικό ζήτημα. Θέλετε τιμή σα να κάθεται δίπλα στον Κοσκαμαλή. Βεβαίω, γιατί δεν είναι Θέλετε τιμή να κάθεται ο Κοσκαμαλή. Τι, είναι, τι είναι ο Κοσκαμαλή από συνάγωγο, είναι. Έκανε σωστά τη δουλειά του. Μάλιστα, την έκανε πολύ σωστά. Πριν τα Πολύ σωστά την έκανε, όντω. Μπράβο, πολύ καλά λέει ο Άδεν Γεωργιάδη. Ακούσαμε και τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο οποίο μα παρακίνησε να δούμε τη φάτσα του Καραμαλή εκείνο το βράδυ, που είχε δακρύσει και όλα όταν είχε πάει πάνω στα τέμπη, το μεσημέρι τη ίδια μέρα. Και γενικώ πάλι ο Άδωνη είπε ότι ούρλιαζε, ούρλιαζε να εφαρμοστεί η σύμβαση 7-17, αλλά δεν τον άκουγαν οι υπόλοιποι. Μάλλον οι συνδικαλιστέ δεν τον άκουγαν, που του έστειλαν ταυτόχρονα και επιστολές ότι θα σκοτωθεί κόσμος κάνε κάτι. Αλλά αυτό τι πέταγε στο καλάθι και έβγαζε και παράνομε απεργίε των συνδικαλιστών, γιατί έτσι γίνεται στον τόπο μα. Με όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε και βλέπουμε. Στέλνει μήνυμα εδώ ένα ακροατή, το έχει στείλει δύο-τρει φορέ. Θα το διαβάσω από την Κρήτη. Καλημέρα, άσχετο με όλα αυτά που μεταδίδουμε εμεί εδώ. Καλημέρα, λέει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι, από χτε το μεσημέρι έχει κολλήσει η σελίδα στο να κάνεις, ε, για να κάνει αίτηση στο Αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα και σύστημα θέρμανση. Έχει κολλήσει η σελίδα, λέει, μέχρι τώρα. Δοκίμασα και όλο το βράδυ, μήπω την έφτιαχναν και τώρα το πρωί. Η διορία για την αίτηση λήγει σήμερα. Θα πρέπει να το φτιάξουν και να δώσουν άλλε δύο μέρε μπάσκετ και ξεστραβωθούν. Ελλάδα 0, θουβού <σομίως> έχει κολλήσει ή λόγω πολλέ μεγάλη κίνηση ή την κολλάνε μερικέ φορέ να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν κάτι γνωστή εξαδέλφια κτλ. Και, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι να μείνουν. Το πιο πιθανό είναι λόγω μεγάλη συμμετοχή. Δεν τα ξέρω κιόλα τα τεχνικά, αλλά συνήθω αυτά έτσι συμβαίνει, δεν πρόκειται να ξεκολήσει. Θα πάει μέχρι τέλο τη δειωρία. Δεν βλέπω να βάζετε ηλιακό θερμοσύμφωνα. Κάντε κάτι άλλο εκεί, βγείτε στον ήλιο, ζεσταθείτε, βάλτε και αντιλιακό και γίνετε εσεί, βάλτε και μια κατσαρόλα με νερό. Στην Κρήτη έχει καλέ θερμοκρασίε και γενικώ έχει ήλιο. Τι δεν θε το θες στο θερμοσύφωνα τώρα και με τα προγράμματα αυτά να εξαρτάσε και να μπαίνει στι ουρέ τι ψηφιακέ για να λύσει τι. Ο Άδωνη λοιπόν Γεωργιάδης και ο Πολάκης χθε από πού προέκυψαν τα ηχητικά. Πάμε τώρα στον Καραθανά. Θα δούμε αύριο αν θα πα ή θα κρυφτεί. Θα, δικ... θα το δούμε. Θα το δούμε. Παπαριέ είπε λέτη. ότι λέω. Να καταγραφεί τα πρακτικά. Ο κύριο συνάδελφο του Ζήριδα είπε ότι λέει Παπαριέ. Αυτά λέει. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Πολάκη. Για να ξέρουμε Πολάκη, για ποιον μιλάμε. Κάθε... Αύριο λοιπόν δεύτερο. να πάτε δεύτερο. να πείτε δεύτερο. στο δικαστήριο αυτή τη φράση, αν τολμάτε. Ότι λέει η ελληνική δικαιοσύνη αυτό που είπατε. Εάν <Σίου> έχετε κύριε Πολάκη την Ανδρία <Γροί Σις> για <pregunta, γ Clone> να δω τι ενδυμασία θα βάλετε αύριο παντελονάτη ή του άλλο αρχίσαν πάλι τα παντελονάτα και η τεθλασμένη και η τσαντρική σχολή όλη αυτή, μαγιά και τα υπόλοιπα έτσι λοιπόν του είπε ο τη λέει και το ήθελε το επανέλαβε ο Άντων Γεωργιάδης με το έτοιμα προς τα πρακτικά να καταγραφεί Ότι ο Άδωνη Γεωργιάδη λέει παπαριέ. Αν είναι δυνατόν τώρα να υπάρχει αυτό και στα αρχεία τη Βουλή και να επόμενε γενιές να, να τρέξει κάποιο ιστορικό και να δει αυτό. Θα πει κόντρα είναι ο ρόλο, δεν τον ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχουν βίντεο στι επόμενε γενιές. Αλλά όμω θα έχει μείνει αυτή η φράση και θα σχηματίσει κάποιο την εντύπωση ότι όντω τη λέει. Που δεν ισχύει αυτό, το ξέρουμε όλοι, αλλά θα υπάρχει γραπτό σε κείμενο. Παλιά ήταν η Μαρμαρόπλα και τώρα έχουμε εδώ τα επίσημα αρχεία που θα γράφουν αυτό το πράγμα, άδικο για τον Υπουργό. Πάμε τώρα σε, άλλη, σε άλλον Υπουργό, την κυρία ο Υπουργός Εργασίας η οποία θα μας πει να το μάθετε κι εσείς, το job match Ότι είμαστε πρώτον πιλόν να βάλουμε σε λειτουργία μια νέα εφαρμογή Το Job Match, το οποίο λειτουργήσε και πέρυσι, θα λειτουργήσει και φέτο, είναι μια εφαρμογή στο κινητό για τον τουρισμό και την εστίαση, για να βοηθήσουμε πολίτε που ψάχνουν, ζητούν δουλειά στον τουρισμό και στην εστίαση. Βάζουν το προφίλ του, βάζουν τι του ενδιαφέρει, τι είδο δουλειά, για ποια περίοδο, πού και ούτω καθεξή. Ναι, βάζουν, αλλά και, πάνε και, και ταυτόχρονα, τους... ναι, ναι. Και ταυτόχρονα ναι. οι επιχειρήσει αναδεικνύουν τι θέσει εργασία που έχουν, γίνεται η σύζευξη, η πλατφόρμα σου δίνει δυνατότητα να κάνει και επιτόπου. Κλείση, βιντεοκλήση για συνέντευξη. Αυτό, και, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. ήδη πέρσι γίνανε πάνω από 9.000 και εκεί συνεντεύξει μέσω τη πλατφόρμα Job Match. Όχι, εδώ διαφωνούμε. Είναι πολύ ωραία αυτή η πλατφόρμα. Γίνεται κυρίω στον τουρισμό. Ξέρουμε όλοι, έχουμε γνωστά παιδιά που δουλεύουν σε ξενοδοχεία, στην εστίαση, που ξεκινάνε τη δουλειά από αύριο, δηλαδή αρχές Μαΐου και τελειώνουν τον Οκτώβρη. Χωρίς ρεπό, κάτι 12 ώρα, σε κάποια υπάρχουν καλέ συνθήκες, στα είναι συνθήκες άθλειες μένουν σε κάτι container, τους θάβουν σε κάτι υπόγεια. Αυτό είναι slave match, δεν είναι σκλάβος. Τέριασμα, δηλαδή είναι δουλειά-τέργιασμα. Παρ' όλα αυτά καμαρώνει η κυρία Κεραμένος, πάντα χαρούμενη με αυτά που φτιάχνει για τους άλλους, χωρίς να έχει ε, αισθανθεί ποτέ τι σημαίνει να ψάχνεις δουλειά, ε, ποιες συνθήκες υπάρχουν για να οδηγηθεί να φύγει, να πας να δουλέψει κάπου αλλού. Ε, όλα αυτά νομίζουν ότι είναι διευκολυντικά. Σε έναν ιδανικό κόσμο που έχουν στο κεφάλι τους, η πραγματικότητα τους ξεπερνάει, γιατί είναι πολύ Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που του έχουν διαλύσει, ειδικά ετούτοι και οι προηγούμενοι, αλλά ειδικά ετούτοι, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους ελέγχους που χρειάζονται και ούτε μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό, γιατί εκμετάλλευση λέγεται με job max match, ή, ή στο max, εκμετάλλευση στο max. Η κυρία Κεραμέως μας εξήγησε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Ναι, ωραίο είναι αυτό, αλλά πάνε μετά να πιάσουν τη δουλειά και τους λένε, ξέρεις, θα κάνεις και κάτι αυτό, θα κάνεις και λίγο παρακάτω και ο μισθός λέει, δεν είναι αυτός. Λάξε, δηλαδή... γι αυτό όμως είναι άποντα και το πράγμα είναι την κάρτα Θέλω να πω ότι όσοι δίνουν πραγματικούς μισθούς κανονικούς μεγάλους βρίσκουν κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικώ, σα είπα, το μεγάλο πρόβλημα είναι να αναζητήσει προσωπικό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να αναζητήσει προσωπικό. Αυτή τη στιγμή. Ναι, δηλαδή, ναι. Η, γιατί, γιατί έχει, έχουμε μια ρυθμό ανάπτυξη σημαντικό, έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, μειώνονται οι δεξαμενέ και εμεί προσπαθούμε μέσα σε αυτή τη δεξαμενή που υπάρχει σήμερα να βοηθήσουμε πολίτε και επιχειρήσει στο να βρουν ένα τον άλλον. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Έχει απόψε, Ασβέτε. Τι έχει, Ασβέτε. Ασβέτε, παιδί μου, είναι μόδα. Και εμεί προσπαθούμε μέσα σε αυτή τη δεξαμενή που υπάρχει σήμερα να βοηθήσουμε. Ασβέτε. Πάψε λίγο, αφών. Για κοίταξε την ιδιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις στο να βρουν ένα στον άλλον. Και σπέτρια, δεν us και Εδώ λοιπόν η κυρία κάνει το Asμέτε. Αυτό κάνει, δηλαδή μεσολαβή μεταξύ εργαζόμενου δούλου και εργοδότη. Ε, και επειδή δεν μπορούν μόνοι τους να τα βρούνε βάζει αυτό το job match, αυτή την εφαρμογή ώστε του νόου ας μπέτε να γνωριστούν καλύτερα και να γίνει αυτό το αμερικάνικο που λέει και γιουλάκι με αυτή την ταχύτητα λέει και είναι πιτσαρισμένη και τρέχει η φωνή της γιατί όπως είπε ε, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα Υπουργό εργασίας, το μεγάλο πρόβλημα είναι να βρεις υπαλλήλους Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα οι συνθήκες δουλειάς ή οι μισθοί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να βρεις παλίουλους γιατί έχει μειωθεί η ανεργία. Και δεν βρίσκουν ανθρώπου εκεί έχουμε φτάσει, πολύ καλά δηλαδή, πιο πρώτοι όσο δεν πάει, το έχουμε καταφέρει αυτό που λέγανε παλιά. Δεν βρίσκουμε εργαζόμενους, οπότε έγινε η εφαρμογή και τώρα είναι όλοι πάνω από τα κινητά και κάνουν συνεντεύξεις για να πάνε να βάλουν την μπάλα στο πόδι με την αλυσίδα για 6-7 μήνε και να πορευτούν και να περάσουν ωραία και να πέσουν και τα στατιστικά και να λειτουργήσει κυρίως η συγκεκριμένη εφαρμογή, το ασμπέτε. Ε, μόνιμος καημό και έννοια αυτής της κυβέρνησης είναι αυτό που μας λέει επίσης η Υπουργός. Πάντω, η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι διαρκώ να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα. Παπαριέ! Είτε με αύξηση μισθών, είτε με μείωση βαρών, φορολογικών, ασφαλιστικών κ.ο.κ. ο στόχο είναι να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα και για εργαζομένου και για συνταξιούχου. Παπαριέ! Το λέει εδώ η κυρία Κεραμέο, δεν μπορεί να είναι όλα αυτά έτσι όπως θα περιγράφει ο άλλο υπουργό. Κάτι παραπάνω το ξέρει βέβαια. Αλλά όμω η έννοια είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Το έχουν πει και το έχουν κάνει. Κάνω τον απολογισμό μας με τέσσερις λέξεις Το είπαμε, το κάναμε Μια χλαπάτσα να Κι όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι Πάλι Είμαστε μεγάλοι και θα τα βάλωσουμε Βελόνα και κλωστή γρήγορα Βελόνα και, και κλωστή Βελόνα και, και κλωστή Κι όμως κι όμως στη χήμα τα βάλω. Το βλέπες, το έπεξες Θα κάτι άλλο και θα Πράξησαν να στόλο κεφάλαιο, και ελευθερία σαφατατά. Κι κι τα βρούμε πάλι. μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Εμείς θα κατεβάζουμε το κεφάλι και με σεμνότητα θα εργαζόμαστε να κάνουμε τη δικιά σα τη ζωή καλύτερη. Παπαριές. Κι τα Μια χλαπάτσα, να. Και να Εδώ, Ελληνοφρένια. 2-11-10-80-880 Το τηλέφωνο επικοινωνία από τα παλιά αυτοτραγούδια. Σμοκοβίτη, Αλεξίου, Άννα Βύση, την προλογήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη από μια παλιά βράβευση. και Πάριο. Πάριο και ο Πάριο. Αυτοί οι τέσσερι λοιπόν σε έναν ωραίο δίσκο. ωραίο, δεκαετία 70, σεβεντήλα ο Δενπάι του Χατζινάσιου με αυτέ τι μουσικέ που έχουν ωραίε καταλήξει, ωραία τελειώματα. Πώ είναι το γιαρέμ, που ακούμε συνήθω, πώ είναι τούτο εδώ και πολλά άλλα. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ρε παπάκι παραπολιτικά.gr το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ αυτή την ώρα. Σα είπαμε τον τηλεφωνικό αριθμό, τον ξέρετε, είναι μέσα, περιμένει. Πρώτο μέρο λαού, κολλάμε και πρώτε διαφημίσει. Αποστολή. Αληθώς Γιώργο Μπράβο Έτσι να πάντα σωστά Από Ουγγάντα σε παίρνω Σάμω Ε ρε πάντα Θέλω ένα σχόλιο για το φαινόμενο Κωνσταντοπούλου που βγαίνει και φωνάζει Και του κράζει Και τσακώρεται με όλου Και την έχετε βάλει λίγο στο τουφέκι ε, ε, λίγο μαζεμένη παιδιά Με τη ζωή Λίγο μαζεμένη είναι η επόμενη Με αγάπη Στη λένε όμω όλοι ένα ένας Το θέμα είναι να δούμε κάτω από τη ζωή Εκεί θέλω να δούμε κάτω από την ε, Δεν υπάρχει ε, κάτω πάνω. Είναι μόνο πάνω Όχι υπάρχει πάνω ε, Εκεί που το πάω και εγώ Βαρεθή. Όλο αυτό το σύστημα πώ εκφράζεται. Μέσα αυτού του ισόβιου τυπάδε που έχουν κάτσει σαν πάπε και μετροπολίτε θέσει, ισόβιοι πρόεδροι, ισόβιοι γραμματίστα, πολιτικά τζάκια, ισόβιοι κοινοτάρχε, ισόβιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αιρετοί, ισόβιοι σκηνοθέτε. Διάφοροι ισόβοι που κανονικά θα ήταν για ισόβια. Αλλά ίδιο, ναι. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή πρέπει να σηκωθείτε, ρε παιδιά, να φύγετε. Γεράσατε. Είστε 100 χρόνια ήκα. αφού είναι ισόβια, αγάπη μου, πρέπει να έρθει Πρώτα, δεν να, γίνεται. Να, να φύγει, ναι, να δώσουν χώρο, να δώσουν λόγο και βήμα σε νέα Αν ανοίξουν... δεν φάει το σκουλίκι <στα> δεν φεύγουν αυτοί Όχι, να μην τους φάει ούτε το χώμα του το σκουλίκι Να κάτσουν από κοντά, να στελεχώσουν και να βοηθήσουν τους νέου. Ναι, κυρίως αυτό δεν Γιατί ό,τι κάνουν είναι επειδή του μοιάζουν οι νέοι Δεν μπορώ όμως κι εγώ να σε βλέπω σε ένα δημοτικό συμβούλιο Μη κοιτάς...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 Όπως το έλεγε δεν θυμάμαι δεν το έχω τώρα να το θυμίσω Τι μαλάκες και τι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 ή παραδόθηκαν και έκαναν το καθήκον τους μέχρι εκεί που άντεχαν. Αυτό... Μην το ξεσυνερίζεστε μωρέ. Έχει κουτιάνει τώρα, έχει φιράνει. Παλιά σκεφτότανε και λίγο, τώρα λέει ότι είναι να πει έντυπωσιασμού διάφρα. Τέλος πάντων. Λά. Κατανόηση και εσείς. Όσο μπορείτε. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Φαίνεται να κυλάει γρήγορα ο χρόνο. Φαίνεται, δεν κυλάει όμω. Μια φαίνεται, αφή, μια χνοφαίνεται. Το, το, το λένε έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλα τα ΔΕΜ. Του ευχαριστώ, το έχουν πει. Αλλά του έχω πει να βλέπουν τώρα επίκαιρο και στείλτε το και στο Άγιο Όρο. Γιατί από εκεί το ανεβάσανε πρώτα και από το Θιβέτ δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν τι ακολουθίε. Είναι <σομίου> πολλέ, μωρέ, είναι πολλέ οι ακολουθίε, οι followers οι που ούτε, λέμε. Ούτε, Άμα το ήταν λίγε, παλιά που ήταν λιγότερε, ήταν πιο Τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ο κόσμο ότι γυρίζει ο χωρόχρονο γρήγορα. Όχι πιο Δεν γυρίζει ο χωρόχρονο μόνο. Γυρίζουν κι άλλα. Το γυρίζει το και το αυτό το που γυρίζει. Σώμα. Και μυρίζει ό,τι γυρίζει. Μυρίζει. Γυρίζουν πολλά, γι' αυτό έχει ε, γίνει ε, το μπέρδεμα. Είτε στο χώρο βρεθήκανε, ελπίζω να μην κάνα περιστέρι πάλι από το Σέρν Τα έβγαλε εκτό. Από το περιστέρι. Γιατί άμα βγαίνουν από το σερν, Ε, άσε και το τέτοιο καράβια σερν που, το που το λέμε. Α, στο μπέρδεμα είναι η κατάσταση. Να... Μην τα ψάχνει, έλαγια. Με το δεν είμαστε καθόλου καλά, κάνω τον απολογισμό μα. Με τέσσερις λέξεις, το είπαμε, το κάναμε. Μια χλαπάτσα να. Και άλλε τρει ακόμα, εφτά σύνολο, το είπαμε, το κάναμε, τέσσερις, μια χλαπάτσα να, τρεις, τέσσερα και τρία, εφτά να τα έχουμε στο νου μας, Ένα συνδυασμό εδώ, αντιπροέδρου Νέας Δημοκρατίας, είναι και αντιπροέδρος. με πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργό και υπουργό, Ε, στο θέμα των τεμπών και στην δικογραφία που έχει πάει στη Βουλή και θα διελευκανθεί θα αποδοθούν κατηγορίες θα προχωρήσει το θέμα μάλλον ε, σε αυτό το θέμα θα ακολουθηθεί η συνταγή Τριαντόπουλου το μοντέλο Τριαντόπουλου άρα δικαιοσύνη, άρα φως θα χυθεί, άρα θα μάθουμε την αλήθεια και κυρίως δεν θα γίνει καμία συγκάλυψη δεν το λέμε εμεί όλο αυτό το μοντέλο Τριαντόπουλου το λέει ο Θεωρούμε ως κυβέρνηση και ως κυβερνητική πλειοψηφία ότι αυτή η λογική που ακολουθήθηκε μετά και από την δική του έκφραση βούλησης του κύρου Τριαντόπουλου είναι οδηγός για αντίστοιχε τέτοιες περιπτώσεις. Ποιο είναι το μοντέλο Τριαντόπουλου. Το μοντέλο Τριαντόπουλου είναι η παραπομπή στο φυσικό δικαστή. Πρέπει πρώτα να μελετηθεί η δικογραφία. Εδώ μάλιστα είναι μια ογκοδέστερη Κατά πολύ ογκοδέστερη δικογραφία από την περίπτωση Τριαντόπουλου, μιλάμε για το σύνολο από ό,τι καταλαβαίνω, τη δικογραφία που έχει να κάνει με το τραγικό δυστύχημα των τεμπών bon, και αφού μελετηθεί η δικογραφία προφανώς και θα το προτεθούμε επί της ουσίας κρατάμε όμως τη μεγάλη εικόνα όσων έχουμε πει ότι εμείς δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο ε, στη διερεύνηση οποιασδήποτε πτυχή τη υπόθεση εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Έχει σταθεί ποτέ αυτή η κυβέρνηση για αυτό το θέμα εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Πότε. Δεν έχουμε βίντεο, δεν έχουμε καμία απόδειξη, πολύ σωστά τα λέει, τα πιστεύει μάλλον. Οπότε τους πιστεύουμε και εμείς και περιμένουμε πώς και πώς να χυθεί το άπλετο το περίφημο «φως» στο «πώς και πώς». Στο Πασόκ συνεδρίασαν οι τομέα άρχες, αλλά δεν πήγαν όλοι, δεν πήγαν οι βασικοί. Έχουν αφήσει μόνο τον Ανδουλάκη, βλέπουν ότι δεν πολύ τραβάει το κάρο. Οπότε ε, κάνουν διάφορα όπως μπορούν και ρωτήσαν τον Πέτρο Παπά που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά πήγε στον Κασελάκη και τελικά είναι αυτή την ώρα που μιλάμε μέχρι στιγμή. είναι στο Πασόκ, το ρωτήσαν γιατί είχαν αυτέ τι απουσίες. Το Σάββατο παρουσιάσατε τους νέους τομεάρχες σας. Σωστά. Οι τομεάρχες είχαν παρουσιαστεί ήδη εδώ και δύο τρει εβδομάδες. Έγινε μια πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, ούτως ώστε να συντονιστούν οι τομεί και να ξεκινήσει πήγατε. παραγωγή. Πήγα από φορφανώς πήγατε. Μεγάλα ονόματα του Πασόκ σνόμπαραν τελείω τη διαδικασία και μάλιστα είναι αυτά τα οποία ασκούν κριτική. Γιατί συμβαίνει. Καταρχήν η συνεδρίαση αφορούσε του τους αναπληρωτέ, τα μέλη Είτε του Κοινοβουλίου. Είστε εσεί τομεάρε ή αναπληρωτέ. Εμεί οι, βου, οι βουλευτέ ήμασταν παρα, παρατηρητέ τη διαδικασία αυτή. Εσεί να... ήσασταν, εμείς... οι υπόλοιποι δεν ήταν. Οι περισσότεροι εξ είδα ήταν. Νάντια Ιανακοπούλου δεν ήταν. Είχαν... Ο Δυσσέα Κωνσταντινόπουλο δεν κάποιοι ήταν. Είχαν και κάποιε ανηλίκου. Μάρι Δούκα δεν ήταν. Η Κυκλοφορεί και μια ίωση από την οποία υποφέραμε όλοι τι τελευταίε μέρε. Από την ίωση δεν πήγαμε. Ξέρω, θέλω να πω ότι κάποιοι είπαν ότι θα νοιάστε. Δεν ήταν πολλοί αυτοί που απουσίαζαν. Έχει ιώσει. Πολύ καλά το λέει. Νομίζω είναι και γιατρό. Αν δεν κάνω λάθος Έχει ιώσεις και θερίζουν οι και δεν μπορούσαν τα στελέχη όλα μαζί, τα πρωτοκλασάτα, ταυτόχρονα κόλλησαν και δεν πήγαν στη συγκεκριμένη ε, εκδήλωση. Γι' αυτό ήταν χθε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Κασελάκι και σήμερα στο Πασόκ. Γι' αυτόν ακριβώ τον τρόπο σκέψη και το πόσο ωραία τα περιγράφει. Λαό μέρο δεύτερον.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 Έμ' σου ούτε, έχει δωρεάν το παιδιά. ψωμί? εμ παραπονιέστε κιόλα. Ορίστε το ένα-ένα τα λύνουμε. Το ψωμί φρυ. Πολύ ωραία. Σιγά-σιγά θα πάρει και το γάλα. Α, αυτό είναι. Δεν το ξέρω, αρένα μου το. Αυτή δω, τη ζωή, το την το άλλη παιδιά. ζωή. Κάποια ζωή. Τι είπατε!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 Ελά! Καλά! Καλά είσαι! Ναι, ναι! Έλα να σου πω, ήθελα να πούμε για τον Τανίθα, τον φίλο μου που έλεγε να ψηφίσουν μέχρι και βασιλιά για να ρίξει το μισοτάκι. Ο μισοτάκι βγαίνει γιατί υπάρχουν οι λύθοι που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική πράξη, πολιτική επανάσταση. Κάτι! Είναι αυτό! φίλε ελεύθερη, Μα να σα πω το εξή. Ο καπιταλισμό ασπάζει καράβια, πλοία, Η ότι να γίνονται κάτι και μέννετε κακομμύριε μαλάκε αυτά από το ήλον μου είχα να πω. Και σε τη μου στο μαρκών να διαβάζω το διάγημα του.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 Gres, δεν έπρεπε να ονομάζεται Ντεγκρέ, δηλαδή τη Ελλάδο. Έπρεπε να ονομάζεται Ντεμέρ, μένει τη μάνα του. Ντροπή κύριε. Και ενδεχομένω και, και τη γιαγιά του και τη θεία του. Ναι, κυρίω τη γιαγιά του. Γεια σου, πώ το λέμε. Γεια σου, φίλε. Καλώ ήρθατε, Κρόλα, από τι διακοπέ. Ναι, διακοπέ. Τώρα μη φανταστεί, προετοιμάζαμε την πρώτη εκπομπή. Α, γι' αυτό είπατε τόσε μέρε. Ναι, ναι, ναι τόσε μέρε το δεν και τόσε μέρε. Αυτό που λέμε, πολλέ μέρε είναι αυτό που λέμε. Ε, λείψαμε κάποιε μέρε, ξέρω εγώ, που ήταν αργίε. Μάλιστα. Κάνετε πολύ σωστά. Θα ήθελα να κάνω αποκατάσταση τη αλήθεια. Δεν είμαι βέβαια στην ομάδα αλήθεια, αλλά θέλω την Μπορείς να την αποκαταστήσω. Μπορεί να κάνει μια αποκατάσταση όμω, γιατί αυτοί που ήταν στην ομάδα αλήθεια λέγανε αλήθεια, οπότε κλάιν. Όχι, μια χαρά. Και εγώ, ερασιτέχνη, δεν Θέλω να πω για την νίκη και Ραμαίος, που την κατηγορούσαν πάρα πολύ ότι δεν έγινε τι συντάξει εγκαίρω και έλεγε ότι δεν μπορεί να προετοιμαστεί το σύστημα. Μια προκαταβολή δεν θα μπορούσε να δοθεί ίσω αυτό το δεδομένο. Είναι τεχνικό βανήνα. το ζήτημα για τη ροή των δεδομένων. Αυτό είναι αλήθεια. Σκέψω όταν κάναμε sacralization of the room που έλεγε και η Σοφία Βούλτεψη. Σακαραλίζεσαι! Φανταστείτε! Την... Ναι, ναι. Έκανα δύο μήνε να δώσουν τα χρήματα. Το κράτο έχει συνέπεια, φίλε μου. Δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα την ίδια μέρα που αποφασίζονται να δοθούν τα χρήματα. Και τέλο πάντων, δεν μπορεί να δίνονται και συνεχώ χρήματα, χρήματα, χρήματα. Αιδίασα! Κάποια στιγμή να δοθούν και αξίε. Βεβαίω. Μα έχουν διαβρώσει Βεβαίως. τα χρήματα, όχι άλλα χρήματα. Enough is enough. Oh. Δηλαδή, αρκετά είναι αρκετά. <Ρεβαι> Θα είναι τα άρματα του κόκκινου στρατού από κάτω γιατί σαν σήμερα 30 Απριλίου ε, μπήκε ο κόκκινος στρατός η τελευταία στο Βερολίνο, βάλανε τη σημαία με το σφυροδρέπανο την κόκκινη πάνω στο Ράιχστακ, στο βομβαρδισμένο κτίριο του Κοινοβουλίου και λίγο παραπέρα αυτοκτονούσε ο Χίτλερ. Όλα αυτά έγιναν σήμερα το 1945 οπότε ένα χαλαρό τραγουδάκι του κόκκινου στρατού για να θυμόμαστε. Ο τίτλο στα ελληνικά πουτ στα σταρόσκικα, κάπω έτσι δηλαδή. Ε, αύριο δεν θα είστε εδώ γιατί είναι απεργία πρωτομαγιά. Θα παίξει μια εγχογραφμένη εκπομπή που έχουμε κάνει πριν δύο χρόνια, το 23, που τα έχει όλα μέσα και σαρριανοί, εργατικέ διεκδικήσει και να μπλέξουμε όλων αυτών. Λάει, ζωντανή, θα είμαστε εδώ ξανά την παρασκευή. Οπότε καλό μάιο να έχουμε, ε, καλό υπόλοιπο για σήμερα. Και ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στις διαφημίσεις Αμέσως μετά στο Γιώργο Πιάρο το μαγκαζίνο Γεια σας 2016. ξέρεις και τα χάσταγκ Εκάγγελο Έμεινα χάσταγκ που λέμε Της πουτάνα στο Εκεί έχει πάει η κατάσταση Όχι αγάπη μου Όχι ως εδώ παρακαλώ πολύ Γεια σας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 Απόφαση θα μας τη δώσετε πίσω. Είσαι γελασμένος εσύ και η κυβέρνησή σου. Αν νομίζει με τέτοιε δοκιμασμένες και από προηγούμενες κυβέρνησεις θα αποσπάσετε των ψήφων και την ανοχή μας των συνταξιούχων. <ΛΟ> ανεβάστε το θέμα πάλι. με τη Σιβά στην Αθήνα. Είμαι πολιτικό, πρέπει κι εγώ σα δίνω. Τι είσαι εσύ είσαι πολιτικό, το Άιννο <ΛΟ> Άδωνη θα μου πει. θα είσαι γιατί να μην είσαι. Να είσαι. θα το κάνω τώρα, κίνημα. Μην το κάνει κίνημα, κάνε κούνημα να γουστάρουμε. Κίνημα με του εξωγήνου, όλου που. Ααααααα. Με τόσου βλαμένου που έχουν φέρει αυτοί και του έχουν κάνει και οι βουλευτέ και υπουργού. Εξωγήνου, καλύτερα εξωγήνου. Ο Μιχαήλ Κράτσιο τον. Είναι εξωγήνο ο Μιχαήλ Κράτσιο, εντάξει κάπου. Δεν τον καλείτε εδώ τον έδειξε ότι δεν έρχεται, τέλος πάντων. Έλα να σε καλά, Γεια. Να πω, λύψατε πολύ καιρό μωρα, και έχω κάτι απορίε. Λοιπόν, από την πρώτη, πλέει ένα, ο οποίο τίποτα. Χριστό ανέσυ. Και παντάει ο άλλο αλφό. Τον είδα, ναι. Όχι. Άνα πώ θα λένε έτσι κουτορού. Ε, κάτι Α, Αγοραφείο. Εντάξει, η δεύτερη απορία. Τώρα μετά τον Υπουργό Υγεία Έχετε σκεφτεί του δουλειά, θα κάνετε. Ε, θα πήρε όλο το τέτοιο. Έκανοι τώρα για περαιτέ. Ναι, αλλά μπαρδικό, πολύ παλιωμοδίτικο. Δεν ήταν και τώρα μήνε με χαμάρε. Τι δηλαδή. Ε, έχει γίνει αυτό η 9. Δηλαδή έχουμε ειδιά. Αυτό πριν 8 μήνε. Πριν 8 μήνε έγινε. Όχι, πριν 8 μήνε ήταν που έκανα. Α, ναι. Ε, αυτός αυτό το έκανε mm. τώρα, α πούμε, ο Boomer. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Περστινάξε να. Ναι, άσε με τώρα. Με. μου, και έχει φάει και πολύ αρνή. Δεν Ά, έχω φάει αρνη. πολύ αρνή, δεν είμαι του αρνιού τόσο. Α, ναι, και εγώ, χούρδε. Δηλαδή, Φερδες. το μεζεδάκι μου, μου αντιστοιχεί. Α, σοβαρά. Ε, εντάξει, Φίσαι. μην φανταστείς. Λιτότητα. Από τα τσουρέκια έχω πάρει τι Ποιο είναι πιο συγχαμένο, ο Γεωργιάδης ή αυτό ο Φλωρίδης Τώρα είναι λίγο Σικέ, ότι βάζει δηλαδή τον Άδωνη. Λίγο... Τέλο πάντων, καλά τα πάει ο Φλωρίδης, αλλά δεν το βάζει δηλαδή τον Άδωνη, είναι Σικέ. Είναι ακόμα δηλαδή ο Άδωνη, εντάξει. Ε, δεν αλλάζουν, δηλαδή να έχουμε και κάποιε σταθερέ στη ζωή πια. Αλλά καλά τα πάει κι αυτό όμω, να το αναγνωρίσουμε. Πολύ <laughs> καμία απολύτω συγκάλυψη δεν υπήρχε. Με αυτά παραπλανήθηκε ο κόσμο 1,5 χρόνο τώρα.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 Εμεί λοιπόν οι 60, σα γαμάμε. κατάλαβε. Α μη γαμάτε, Πολύ, μη γαμάτε. Αυτό ήθελα να πω, όμορφα και ωραία, χωρί βρισκέ. Μόνο ότι σα γαμάμαι. Λοιπόν, πάτε τα αρχίδια μου και βρίστε όσο θέλετε. Για ε, πες εμείς, τώρα, πριτσκές. το ίδιο με βρισκέ όμω. Ρε μου ένα πανίδι, έτσι είμαι εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε πιλε. Είμαι ένα άνθρωπο δίκαιο, δημοκρατικό. Αυτό δηλαδή, που είσαι όμω θα τα ακού τώρα, γιατί έχω ακροατέ που σε βρίζουν. Τώρα θα τα ακού πάλι. Ε, τώρα θα σε γαμίσω εγώ πάλι. Τώρα, τώρα κλείσαι να ακούσει. Αύριο θα είστε εδώ στις μια ώρα.